Έλαρα, Αποστολή. Πόση ώρα να πούμε δεν μπορούσα να βρω το τηλέφωνο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Το βρήκε τελικά, πού. Το βρήκα, το βρήκα. Είμαι από Αυστρία. Πένω mm. από Αυστρία. Mm. Και παρακολουθώ την εκπομπή καθημερινά. Μπράβο, μ' αρέσει. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω γενικά με όλο αυτό το τάγμα του Αζόφ και τα σχετικά. Άρθρο τη Καθημερινή, που θεωρείται και σοβαρή εφημερίδα, όχι την. Ναι, ναι, ναι, τι αδικημενική. Ναι, ναι. Το τάγμα Αζόφ και η ηθική αναβλητικότητα τη Δύση. Έχει γραφτεί από κάποιον που οτιδήποτε έχει να κάνει με την αριστερά χρηματοδοτείται από τον Πού Είπε. Και, και μαζεμένοι είναι, συγγνώμη. Από το κανάλι του τα λένε πιο καθαρά. Ε, ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Είτε είναι οι δημοσιογράφοι που δουλεύουν στο πάρα. κανάλι, είτε είναι οι υπουργοί που δουλεύουν στο κανάλι. Αυτό ακριβώ. Γενικά έχει πέσει το πλυντήριο σύννεφο. Δεν μπορούμε άλλο. Παιδιά, λυπηθείτε και εμά θα μουν. δηλαδή. Όπα. Ναι. Αυτό. Πάρηκα πάρα πολύ. Χαιρετίζω εδώ από Αυστρία. Δήμο από Κοπενχάγη. Έχει πάει στη γοργόνα. Αγκαλιά με το Μιτσάρα, με το Γενικό Γραμματέα ήμουν αυτέ τη γοργόνα. Ωπα, ωπα. Ωπα-όπα! Να πα, πα. παπάρα τσέγκο η κατάσταση. Παπάρα τσέγκο. <laughs> τσέγκο, άκουρε να σου πω. Λέγε! Λοιπόν, υποθήμιο ότι η Ντορίτσα ανέφερε, λέει, ότι και εμεί για να στείλουμε την νεολαία του Μεταξά στο μέτωπο δεν ζητήσαμε τίποτα αναφερόμενοι στον ελληνόπαιδα από το Αζόφ. Δεν ζητήσαμε, λέει, από την νεολαία Μεταξά τίποτα πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων πριν του στείλουμε στο μέτωπο. Όταν έχει πόλεμο, δεν ζητά πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Εμεί, όταν πήγε η νεολαία του Μεταξά στο Αλβάκη, Μέτωπο. Δεν τους είπαμε ότι δεν τους θέλουμε, επειδή ήταν του μεταξά. Ε, θα διάφορα για να τι να κάνουμε από το. Το. Πρέπει λοιπόν, να νεολαία όμω, από του άλλου που ήταν στην εμείς οι ίδιοι εμείς ζητήσαμε πιστοποιητικό κοινωνικών φρονιμάτων. Και επειδή δεν το είχανε, δεν τους στο μέτωπο, τους Αυτά. <χει> Ναι, για όπω το όλοι τι κάνει. Για καλά. Ωραία. Πουλέ σήμερα είναι 1 Απριλίου. Πριν από δύο χρόνια είχε πεθάνει ο περική κοροβέση. Ο περικού κοροβέση είχε γράψει το βιβλίο του Ανθρωποφίλα. Ήταν ένα βιβλίο που μιλούσε για τα βασανιστήρια που πέρασε στη χούντα, στην Πουμπουλίνα και ο παλιούδο τον πήγαν. Είμαστε σε μια κατάσταση που έχουμε γεμίσει φασίστε. Και δεν είναι μόνο ελληνικό πρόγραμμα και δεν αρχίζουμε από τώρα. Είναι σε όλο τον κόσμο, αρνούτε αυτό που είναι. Γενικότερα καλύτερα είναι η νοσταλική τη χούντα να διαβάσουν αυτό το βιβλίο και να δουν τι γινόταν. Που σίγουρα δεν θέλουν να το δούνε α το διαβάσει τουλάχιστον κόσμο. Να δει τι έχουν παραιτηθεί από τον εαυτό του και το μόνο το οποίο θέλει να είναι μια χουντα, είναι ένα Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ακούω από παραπολιτικά. να Ακούω. Και πες στον κύριο ότι ένα μεγάλο μέτρο πάρει του θα την δεν τολμάει έτσι. Γιατί άρχισε πάλι ο Θήμιο να μα λέει τα ανέκδοτά του. Γιατί δεν βάζει τη Σερενάτα στα γαλλικά. Γιατί δεν βάζει τον Τούρκο στο Παρίσι. Μακριά σου μια μυρίσαι μόνο αυτό. Μα σε Τι δε βάζει τη Βάνου μια φορά. Μονάχα φτάνει να ραίσει το γυαλί, Σε Η μα και να λιώσει σαν Που όλα είναι εδώ, οι φασίστες, οι μαυραγορείτες, οι λαδέμποροι... Γιατί δεν βάζει το σάκι Σάκη Ρουβάς κάτω-κάτω να λέει τον γαλλικό ύπνο. ένα, ένα να τα βάζουμε στη θέση του Λοιπόν, χάρηκα. Για να θυμηθώ, Ναι, σε οποία αλλά αυτό τον παπάρα, τον παλιοκο, μούναλο, ένας από τους που Εγώ θέλω να μου πει μέσα... αυτά που μα ενώνουν. αυτά. Δεν θα, πήγερα, πήγερα, πήγερα. θα μας κάνουν οι άλλη να τσακωθούμε, Δεν θέλω τρίτου. Δεν κατάλαβε ότι τα Θέλω κατάλαβε θα... αυτά που μα ενώνουν. μου, γιατί δεν λέμε αυτά που μα ενώνουν. άκουσε για τον έλα εκεί πέρα και το μου Το Α, είσαι πολύ άντρα, εσύ, δεν το έχω καταλάβει. Έννοια... Ρεμαναράκι, λό... δεν περνά καμιά βολτούλα γιατί σε βλέπω έτσι λιγουρέφησε τώρα. Α, από με αυτά, με το λόγο και τα επιχειρήματα λόγω. Έχει με... εσύ λόγο και επιχειρήματα. Δεταιρείτε <laughs> <laughs> εγώ είμαι. Έτσι. Με τι δύο φορέ αριστερά. Κατάλαβα. Συφασμένο με τα τρινά δεδομένα. Εσύ λοιπόν που έχει εσύ ο άλλο από εκεί. Τι είσαι! Άρα... είσαι τι είμαι? Είσαι. Είπα ότι είμαι ένα αριστερό που έχει συμβιβαστεί με τα τωρινά δεδομένα. Περίμενε. Εγώ θα το έκοβα τα τωρινά δεδομένα. Κόψτε εκεί. Είσαι ένα αριστερό που έχει συμβιβαστεί. Να τα υπόλοιπα τι τα θέλουμε, τα ψάχνουμε. Τώρα συνεννοηθήκαμε. Τέλο δεν που Αχ, παιδιά, πει. Στο τέλο εγώ λέω πει. Θα ήθελα κάποια στιγμή να τα λέγαμε. Έτσι. Εγώ α τα... πούμε, Να, από να Στο πώς παπάρια πώς... συμφωνώ. Εδώ γατζημούνια. Ημένα είπε να πάνε αγαμικό. Α, oh, ημένα το είπε. Ε. Καταρχήν αυτό είναι ευθύνα. Σε αυτή τη λυκαιρία να πάνε αγαμικό είναι ευχή, δεν είναι κατάρα. Ποιο το Ένα ακροάτη τον άκουσα τώρα. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του γιατί είχα και πελάσει. Δεν νομίζω τι λέει ένα. Το Σεριζέο είπε. Δεν λέει ένα. Α, δεν λέει εμένα, ναι. Ένα μαλλίκο πέντε λεφτά και βριζόμαστε. Θυμάσαι βρεπούστι. Δεν πειράζει, λοιπόν, πε το ο Συριζέος ο Ταρίφας, πες του, άμα έχει τα κα, παπάρια και εσύ και ο Καλαμπούκης και αυτός... Αφού Αυτό δεν λέει ένα ρε μάλληκα. Δεν πειράζει, θα του απαντήσω, γιατί μίλησε για Συριζέους, ανε τα μία πέμπτη, θα του ξηγήσω το όνειρο, πε του, αλλά ζωντανά, να μην μπορείτε να κόματε τίποτα. Τι είσαι ο Νηροκρήτης, μπράβο. Ναι, ναι, ο Νηροκρήτης. Πανάρη Αποστολή. Ναι. Δεν το περίμενα αυτό. Ποιο? Δεν το περίμενα. Να πάρω πρώτη φορά στην εκπομπή και με τον πρώτο ντρίν να το σηκώσει. Καλά. Κλείσε και θα σα αφήσω να χτυπά λίγο ακόμα. Όχι, όχι, μη κλείσει, μη κλείσει. Α, ε, Ήθελα να, να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί ήμουν στην παράσταση προχθέ. Και πραγματικά αυτό ήθελα να σου πω. Ένα ευχαριστώ από την καρδιά μου. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και ήθελα να σου πω ότι τι κομματάρα ήταν αυτό το καινούριο, το οποίο δεν θυμάμαι πώ το λένε κιόλα. Για τη μάνα μου. Τη δικιά σου? Δεν είπα κάτι. Δεν, δεν είναι όχι, αυτό που νομίζει. <laughs> Ήθε για τη δικιά σου. Για τη δικιά Τη γεννούργια υπερκομματάρα ρε Πόσο new wave ήταν η σύνθεση. Πού ήσουν τα πού καθόσουν Απέναντί σου, καθόμουν είχα φούξια μαλλιά Α σε είδα, με ένα μουσάτο Ναι Τάχεται Πρώτη φορά τον έβλεπα στη ζωή μου Πρώτο Φίμα, ραντεβού πήγα. βγήκατε Φίμα. σε μένα Φέμα το λέω, όχι Τα έχουμε Ναι! Α, καιρό? Ε, είναι, είναι 11 χρόνια. 11 χρόνια! Ε, ναι ρε, είμαστε παροχημένοι τώρα, ε, είμαστε παντές καραβάνων. Σειρά mm. δικιά σου είμαι. Πρώτη φορά ήρθατε στην παράσταση. Ήρθα πρώτη φορά στην παράσταση και έχω ενθουσιαστεί twitter και τέτοια. Ο φίλος σου πέρασε Α, καλά. Ο φίλος πέρασε καλά, λέει ρε εσύ, πόσο καλό είναι, αυτό μου έλεγε. Σα ήταν λίγο αναρχόφατσε. Ε, ναι, ή, ναι. Τι, ε, εσύ. τι φάση, τι παίζει <δε, δεν μπορώ να σου πω. Εξάρχειο? Δεν μπορώ, δεν, δεν μπορώ να σου πω. Εν τω μεταξύ, βλέπα του άλλου που ήταν αγκαλιά, τα ζευγάρια εκεί μπροστά μπροστά. Και λέω, κοίτα να δει τώρα ένα πόδι δεν θα μου πιάσει. <σχυλίες> ο δικό σου. Σε έλυνα. απόσταση. Τον είδα όλο το βράδυ. Καλέ, ούτε και χέρι. Την καρέκλα ο, ούτε πάνω, στα πάνω. πατατάκια <σχυλίες> δεν συναντηθήκατε. Τα σφαγεύει πριν βγει. Τέλο πάντων, κάπου λέω, ούτε στο νερό. Ούτε ένα φυστήκι δεν πειράζει. Είδε τη συνοχρόνο ή αμήλικτο. Καλημέρα την κυρία Ζαφυρίου. Καλημέρα ίδια. Όταν λέτε η τι εννοείται, Η κυρία Ζαφιρίου. Α, μάλιστα, δεν μου νοιάζεται για την κυρία Ζαφιρίου. Γιατί με βλέπετε? Με ποιο μιλάω, ακούω. Και τι έγινε. Α, οκ. Okay. Μπορώ να έχω να τηλέφωνο να μιλήσω με την κυρία Ζαφιρίου. Δεν μου αρέσει ο τρόπο σα. Α, μάλιστα. Να. Εγώ αυτοπροσδιορίζομαι ω Ζαφιρίου, δεν καταλαβαίνω γιατί. Επειδή έχω επικοινωνήσει με την κυρία Ζαφιρίου και τη γνωρίζω και προσωπικά. Α, είναι μία Ζαφιρίου, την κάναμε μία και τέλο. Κορίνα Ζαφιρίου. Α, δεν είπατε Κορίνα. Βεβαίω, μισό λετάκι. Γεια πόσο λάβο μου. Γεια. Τι έκανες τώρα, α έκανες Ναι, ναι, από χαρά, α χαρά που έχω. Α έτσι, από χαρά! Ναι, πειράζει, να μην χαιρόμαστε, δηλαδή. Τα χέρει σε με άλλο τρόπο. Όμω, έγινε με γιορνέ. Θα μου πει προσα χέρα με κιόλα. Βρέα εσυντά από το χάμο. Είπε συχτήρ. Τώπα να. Δεν πρέπει να φέρνει τίμοντα διαφορετικά σε μένα που είμαι ο φίλο που σε κουβάλαγα με το μιχανάκι. Κάντε πάλι. Όχι άλλοι πάλι. Δεν περαιώσει μερικά πράγματα. Λίπον, Ένα, όλο Ένα στόπ κάναμε και το πληρώνουμε Ά, ακόμα. Συχτεί πια. Θα έπρεπε τώρα να παρατηθούν όσοι όλοι. Θα έπρεπε να τη δείξει έναν άτομα, να φύγουμε από τον άτομα, να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δυνατόν να μαζέψει. Με μία ανοιχτή 10 δισεκατομμύρια ευρώ και να του βαλιάζουν όλα να, να τα πηγαίνουν σε αυτόν τον παζίνα. Όταν εμεί γιάνουμε το όριμα κοίταξε να μα πάρουν το κεφάλι και μας το πήραν. Τώρα που πρόκειται για αυτά τα φαζητά μάλιστα 10 δισεκατομμύρια από όλο τον κόσμο. Ήδη δυνατόν αυτή τη κυβέρνηση να παραμένει πάνω και να μην τα κράδει κάποιου θα παρεκούνα τι όλοι! Τι θέλει, ρε παιδιά, μου αυτό θέλει, μάχη! Θα πρέπει να αφήσουμε από το λάθο. Δεν φύγει να φύγει! Να φύγατε κύριε! Να παλιά! Αποσύνλι. Έξερε κάτι πούσου! Που έλεγε και άλλοι. Από θα έπρεπε να κερδίσει θέμα τώρα. Τι θέλετε, παιδί μου, το. θέλουμε το ΝΑΤΟ, τι ζώη τραβά. Ζώη τραβά, γιατί αυτό δεν είναι ΝΑΤΟ, αυτό είναι ένα μηχανισμό που δημιουργεί πολέμου. Αχ, πολύ συρριζέκο μου κάνει αυτό. Δηλαδή, θέλετε ένα καλό ΝΑΤΟ. Δεν θέλω καθόλου, δεν Σαν την καλή Ευρώπη, κατάλαβα. Να σε καλά, χάρηκα. Ένα ΝΑΤΟ που δεν κάνει πολέμου, αυτό. Όχι, δεν ακούω. Σε άκουσα αρκετά. Γεια. Είδε που πήρε ο Αποστολάκο και σε είπε Αποστολάκο, original. Απίστευτο. Λέγε τι θες Τίποτα <laughs> να δώσω φιλιά σε σένα και στον Ταρίβατο Σιριζέο και στον φίλο μου τον Αποστολάκο. Δεν μ' αρέσουν πολλά φιλιά, γιατί ξαφνικά αγάπες ε, Είμαι, είμαι μερακλή, είμαι μερακλής Και συναισθηματικούλη. <laughs> και συναισθηματικούλη, όταν. Δεν πειράζει. Λοιπόν, φιλιά, Αποστολέ. Καλό, πώ να το πω, καλή συνέχεια, καλό κουράγιο σε όλα. Καλή τύχη. Έλα ρε Πωσόλ, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήρθα μέσα στην Παράσταση, έγινε ένα ραντεβού με τη μητέρα μου Σε ακούω καμία δεκαετία στο νερό, έχω μεγαλώσει μαζί σου. Δεν περιμένεις αυτό να τα ακούσει ποτέ, έτσι. Αγόρι μου. Αγόρι μου, αγόρι μου Έχω Γε μεγαλώσει μου. μαζί σου. Γεια μου. Πατέρα. Πατέρα, πατέρα. Τι θες ρε Ήταν απίστευτη παράσταση. Είναι απίστευτο ο τρόπο ο οποίο συνδυάζει την τη πολιτική σάτιρα με την κοινωνική κριτική. Δηλαδή, το Roller Coaster από τη συγκίνηση στο γέλιο και από το γέλιο στη συγκίνηση ήταν τρελό. Τη είχα παρακολουθήσει και στην Τεχνόπολη, τη είχα παρακολουθήσει και πιο παλιά. Δεν έχω λόγια. Βέβαια, στο τέλο ντράπηκα να εγώ γιατί ήταν γεμάτο το καμαρίδι με κάτι κοπελίτσι. Τρεπόμενο να έρθει και εγώ και λέω τώρα θα μα παρεξηγήσουν εδώ πέρα. Έλα ρε παιδάκι, μη είσαι κολλημένο τώρα, να είσαι μεράκλει. Είμαι μεράκλει, είμαι μεράκλει. Δεν ήρθε όμω. Είμαι, είμαι λίγο, είμαι λίγο. Δεν πειράζει. Φοβούμε, μην μα βάλουν και τα μπέλε. Τέλο πάντων, μια πειρά... και το έφερε η κουβέντα. Έτω. Μην τραπούμε να το πούμε. Τελευταία παράσταση τη σεζόν του ερχόμενο Σάββατο. Ζήτω το πένθο στο Σταυρό του Νότου. Σπεύσατε, σπεύσατε. Σπεύσατε στο βήμα.gr. Εδώ ο φίλο μου, ζωντανή διαφήμιση, ήρθε από την Οξφόρδη. <laughs> όσο μιλάω εσεί, τι κάνετε. Όσο μιλάω εσεί, κλείνετε τα δικά σα εισιτήρια. Τα λιγουρεύεστε. <laughs> τα λιγουρεύεστε. Τα λιγουρεύεστε. Το ζαχαρόνι. Πάρτε το όσα προλαβαίνετε! Επιτέλου. σε πέτυχα. Ε, Αποστόλη, σου δεν είσαι. Δεν ακούγεσαι. Συγγνώμη, Αποστόλη, δεν είσαι. Τι άλλαξε τώρα. Δεν ακούγεσαι, σου είπα. Δεν για μότο. Μα ακούς τώρα. Τώρα τι έκανες. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έχει ένα πρόεδρο το τηλέφωνο γάμμα. Ακόμα το έχει. Ακόμα το έχει. Αν δεν είσαι Ακόμα... τεχνικός άστονα, να το κλείσουμε. Να το κλείσουμε. Για χαρά. Το Επίπεδο... Αυτό είναι.